Δεν έχουν εξαισθηκωθεί οι κυκλάδιτες για το θέμα. Κανένας κυκλάδιτης δεν νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί. Είμαι στις κυκλάδες περιοδεύων, νησιά των κυκλάδων. Δεν έχω συναντήσει κανένα άνθρωπο που να έχει καμία αγωνία για το ζήτημα. Έχουν αγωνία όμως. Όλοι έχουν αγωνίες για τη ζωή του, για τη σεζόν, για τα προβλήματα που τώρα έχει η χώρα. Αυτό είναι ένα θέμα που τεχνικά το ανέβασαν ένας-δύο πολιτικοί παράγοντες ο καθένα γιατί υπηρετεί την δική του προσωπική ατζέντα, προσπαθώντα να επιφέρει και ένα μικρό πλήγμα ή να πιέσει, δεν ξέρω τι νομίζουν αυτοί οι άνθρωποι ότι ασχολούμαστε την περιφέρεια ή εμένα προσωπικά. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο την κοινωνία των κυκλάδων την έχει απασχολήσει, ούτε την απασχολεί. Ε, ξαναλέω ότι βρίσκομαι εδώ και ο Δήμαρχο τη Σύρου βρήκε μια ευκαιρία για να δείξει ότι είναι λίγο ψηλότερος από το πραγματικό του μπού. Αυτά είναι, δεν είναι τίποτα χρόνια συζήτηση, την ξέρετε, το έχει. <σταπόσεις> <σταπόσεις> δεν δεν έχει τεθεί <σταπόσεις> <σταπόσεις> για πρώτη φορά το, <σταπόσεις> το θέμα <σταπόσεις> αυτό, έτσι. <σταπόσεις> <σταπόσεις> <σταπόσεις> από τους υπαλλήλους <σταπόσεις> και όχι μόνο από του υπαλλήλου. <σταπόσεις> Δεκαετίε τώρα είναι, δεκαετίες συζήτησης με τα επιχειρήματα του καθενό να είναι γνωστά σε όλους και από εκεί και πέρα ε, υπάρχει ένας διχασμός σε επίπεδο εργαζομένων. Διχασμός, δηλαδή υπάρχουν δύο σωματεία εργαζομένων στην περιφέρεια του Αιγαίου είναι το Σωματείο της Ελφυσβάδας και το Σωματείο τη Δεκανής. Ε, ενώ σε πολιτικό επίπεδο όλο το πολιτικό προσωπικό, όλο το πολιτικό προσωπικό, οι κλαδίτες και οι, οι Δεκανήσιοι έχουν πετύχει ένα πολύ ψηλό βαθμό και επίπεδο συνεργασίας και πάρα πολύ καλό. Ε, στο υπηρεσιακό επίπεδο οι εργαζόμενοι έχουν ακόμα διαφορές. Λοιπόν, εγώ λέω να τα βρουν και οι εργαζομένοι να μπορέσουν και αυτή να συνεχαστούν μεταξύ τους, ομαλά αρμονικά, όπως και το πολιτικό προσωπικό, mm -hmm. ε, το κάνουμε και ε, το θέμα θα κρίσει. Πάντως, στο συγκεκριμένο ε, ζητήσανε από μένα, ή με κάποιοι υπονοούν ότι εμείς είμαστε πίσω από την ανακοίνωση αυτή και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, δεν ξέρω, κάποιοι ίσω ονειρεύονται ότι θα κάνουμε... Ε, θα επιστρέψουμε στην εποχή της λογοκρισίας, έτσι. Λοιπόν, προσθέουμε, Θεού, καμία λογοκρισία σε κανένα, ο κάθε πολίτης μπορεί να εκφράσει την άποψή του, τη γνώμη του, την πρότασή του. Και άλλη μόνο αν εμείς καλά με τον μεγάλο πατυρούλι και τα κόβαμε ε, στον αέρα, έτσι, να σοβαρευτούμε λίγο.